το όνομα του πατρός και του ή Υπ, το ήπνεμα τους. Ο σιλέφουράνι παράκλητος ο Πνεύμα της Αλιθίας που παναχώρωνε για τα πάντα πληρών, της αυρώσης των γαθών και ζωής κοριγός Αλιθέ και ασκήνους συνημίν και καθάρεις συνημάς οβάσις κυλίδος και σώσιν γαθερίς Λοιπόν, <κυρίζει> στα χέρια μου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 όταν νιώθουμε δυσαρέσκειε, όταν νιώθουμε αντίδραση μέσα μα, είναι άνθρωποι είμαστε και θα τα έχουμε. Αλλά είναι και ένα δείκτη αυτό τη πνευματική μα καταστάσεω. Ένα δείκτη που μαρτυρεί ποιο είναι το περιεχόμενο τη καρδιά μα. Ο πικραμένος άνθρωπο είναι ο μειονεκτικό άνθρωπο. Και ο μειονεκτικό άνθρωπο είναι αυτό που δεν έχει πληρότητα στην καρδιά του, που δεν έχει χαράνη καρδιά του.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 Συγγνώμη, μετά μετά. Στην καθημερινότητα πώ μπορεί να εντάξει την προσοχή όταν μπορεί να εξασφαλίσει τον χώρο και τον χρόνο. Δεν χρειάζεται πολλοί χρόνο, ούτε ιδιαίτερο χώρο. Όταν θέλει κάποιο να αναμαρτήσει, βρίσκεται το χώρο και τον χρόνο. <laughs> Ξενοδοχεία υπάρχουν. <laughs> και ραντεβού βρίσκουμε. Κινητά υπάρχουν τα βρίσκουμε. Είναι θέμα διαθέσεως. Αν υπάρχει διάθεση βρίσκουμε τον τρόπο και τον χρόνο να τακτοποιήσουμε όλα.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 Και μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία τότε που δεν είχαμε τις πτώσεις και τι καλά που είμαστε και τώρα τι χάλια είμαστε. Και έρχεται να μας μολύνει την προσευχή και προσπαθεί να αχριστεύει την προσευχή μας. Πώς οι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν και θυμούνται τις αμαρτές και δηλιάζουν να πάνε. Μα από ευλογημένα εξομολογήθηκες. την ευλογία του πνευματικού σου. Γιατί δηλιάζεις, γιατί αμφιβάλλεις, γιατί ακούς τον διάβολο.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 Όχι. Α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Α δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση που κανονικά δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την τάξη τη Εκκλησία. Πολλέ φορέ ο πνευματικό τι λέει. Όχι να κοινωνίσει ο άνθρωπο. Όχι να δικαιολογήσει την αμαρτία. Όχι να νομιμοποιήσει την αμαρτία. Αλλά για ποιο λόγο. Ε, αυτό το δέντρακι, α ποντιστεί λίγο να σωθούν κάποια Φίλα που είναι χλωρά τουλάχιστον. Να μην ξηραθεί τελείω το δέντρο. Αλλά τι λέει ο πνευματικό.